Καλησπέρα σας! Καλώς αυτή τη πολύ ιδιαίτερη βραδιά που οργάνωσε το ΜΑΝΤ. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί πράγμα είστε έτοιμοι να ακούσετε. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Είστε υπέροχοι. Είναι κάποια τραγούδια που έχω αγαπήσει, αν και συνήθως ε, ακούω πιο ροκ μουσική πια, μεγαλώνοντας. Ε, είναι τραγούδια που μου θυμίζουν κάποια πράγματα, δελώς πάνω από τη ζωή μου. Είναι τραγούδια που παίζουν υπέροχα οι blues pack, με τους οποίους συνεργάζομαι για αυτή τη βραδιά. Με έχουν προσλάβει για μια μόνο βραδιά. Εμείς απολαύσαμε πάρα πολύ την όλη διαδικασία. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά για σας. Και για τους μικρότε What are you doing?